Δεν λέμε να μην γίνεται έλεγχο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται μόνο η Σύμμοι αυτό ο έλεγχο. Και το έχω πει και το σαν λέω. Πάρα πολύ σκληρά δεν αναφέρεται όμω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. η περίπτωση τη Δεν αναφέρεται στου ελέγχου. Ναι. Αναφέρεται ναι, στο γεγονό ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν να στο πόρα. λιμάνι του Νυμποριού ναι. τα πολυτελεστήματα. Αυτό, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν γιατί υπάρχει αυστηρό έλεγχος. Όταν το πλωτό σκάφο τη Frontex σε καθημερινή βάση. Πηγαίνει στα σκάφη και του λέει: Εδώ που είστε, απαγορεύεται να ε, αγκυροβολείστε. Γιατί υπάρχει μια σημαδούρα ε, του. ΟΤΕ, όπου υπάρχει η οπτική, είναι και εκεί στα 200 μέτρα Δεν πρέπει να είσαι. Αλλά έχει μπει και άλλη μια σημαδούρα του στρατού, η οποία δεν μπορεί να αγκυροβολεί 200 μέτρα εκεί. Αυτό ο νόμο δεν ισχύει τουλάχιστον για το αγκυροβόλιο του πολεμικού ναυτικού. Εμεί εφαρμόζαμε μια λάθος νομοθεσία τόσο καιρό και διώχναμε τα σκάφη από εκεί, με μια φρόντευση που είναι για άλλο λόγο εδώ. Όπως είπε και ο κ. Αργυδίου, για άλλο λόγο εδώ είναι για τους μετανάστες και όχι για να ταλαιπωρούμε τους σιμιακού ψαράδες και τους επισκέπτε που έρχονται στο νησί. Καταλαβαίνετε ότι έχω δίκιο. Mm -hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα πήγε σε αυτού τους επώνυμους ότι στον Υμποριό δεν θα μπορούν να γυροβολήσουν φέτος λόγω αυτών των δύο σημαντών που έχουν μπει εκεί πέρα και φέτος δεν ήρθαν συσύμοι και όχι μόνο αυτοί. Ο Νιμποριό, αν θα έρθετε που μέχρι πέρσι ε, είχε 50-60 εκατό σκάφη, και όταν μιλάμε για σκάφη, μιλάμε όπω γράφει για αυτή, πάνω από του 70 μέτρα σκαφινιέρνη βάση, γιατί δεν μπορούσε να προσεγγίσει το λιμάνι της σύνης, γιατί και αυτό είχε άλλα 120-130 Έτσι, mm -hmm. φέτο ο Νιμποριό δεν έχει ούτε ένα σκάφος. Από λάθο χειρισμού καθαρά του αρχείου, που τα σκάφη <coughs> από τον Νιμποριό. Mm -hmm. Δηλαδή έγινε η ζημιά. Η mm -hmm. επιστολή που η Ιταλία. Είναι αργάπια, γιατί η ζημιά έγινε. Τα σκάφη αυτά δεν ήταν φέτος στον Υμποριό. Και δεν θα έρθουν φέτος στον Υμποριό και δεν μιλάμε για σκάφη. Απλά μιλάμε για τους σκαφάτους, μιλάμε για τους έτσι. λοιπόν. Ε, και να πάμε λίγο πίσω, όπως σας είπα, δεν μπορεί στα υπόλοιπα νησιά να μην εφαρμόζεται αυτή η αυτοπροσωπία. Ο πράκτο να πηγαίνει να πιάνει να παίρνει τα διαβατήρια αυτών που έρχονται να κάνουν διακοπέ στη ρόδοση, να πηγαίνει στην αστυνομία, να κάνει να γίνει το έλεγχο τα αυτοπροσωπία. Όχι σε και εδώ που πρέπει να πάει ο ίδιο ο επισκέπτο, στην αστυνομία να χτυπήσει τα από την μετά να φύγει από εκεί, να πάει στη θέση του το που δείξω με το αρχείο να αράξει, μετά να ξαναφύγει από εκεί το πρωί και να ξαναπάει στην αστυνομία, να ξαφτυπίζει τα χτυλικά από ε, τη δεν είναι φιλόξενία, αυτό είναι τα λεπορία